Δέκατο έκτο μάθημα. Ο περίπατος. Καλημέρα, Πέτρο. Για που το Α, έτσι. Όπου με βγάλει η άκρη. Τι λες, πάμε έναν περίπατο στο πάρκο. Πάμε. Άκουσε όμως, Παύλο, θα πάμε σιγά-σιγά. Έχεις μακριά πόδια και δεν μπορώ να σε φτάσω. «Καλά. Θα περπατώ πιο αργά. Και μη φωνάζεις τόσο δυνατά. Δεν είμαι κουφός». «Με συγχωρείς. Θα προσπαθήσω να μιλώ σιγότερα». «Για δες αυτά τα λουλούδια. Όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου. Κόκκινα, γαλάζια, πορτοκαλιά, κίτρινα». «Και τι ωραία που μυρίζουν». Μ' αρέσει πολύ το άρωμά τους. Και εμένα. Κάνει όμως πολύ ζέστη εδώ. Πάμε να ξεκουραστούμε κάτω από κείνο το μεγάλο δέντρο. Θα έχει δροσιά στον νίσιο του. Ασκαθίσουμε καθίσουμε στο χορτάρι. Ακούστης τι βροντέ από μακριά. Μου φαίνεται πως θα έχουμε θύελα. Ναι, έτσι φαίνεται. «Κι όσο πάει σκοτεινιάζει περισσότερο. Να, βρέχει και αστράφτη. Είναι επικίνδυνο να στέκεται κανεί κάτω από τα δέντρα όταν έχει θύελα. Κοίταξε, να ένα καφενείο εκεί πέρα. Πάμε να μπούμε εκεί μέσα. Να πάρουμε έναν καφέ και όσο να τον βιούμε θα περάσει η μπόρα».